Πρώτη προς τιμόθεον επιστολήν, σελίδα 831, κεφάλαιο Α. Στίχη 1 έως 4. Ο Παύλος υπενθυμίζει στον Τιμόθεο παραγγελία, την οποία του είχε δώσει. 1. Εγώ, Παύλος, Απόστολο του Ισού Χριστού, κατά διαταγήν του Θεού, που είναι Σωτήρ μας, και του κυρίου Ισού Χριστού, ο οποίο είναι η Ελπίδα μα, 2. Γράφω την επιστολή ναυτήν εις τον Τιμόθεον, που δια της στο κήρυγμά μου έγινε γνήσιον πνευματικών μου τέκνων. «Ήθε να σου δοθεί, ο Τιμόθε, χάρη, έλεος και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και από τον Χριστόν Ιησούν τον Κυριόν μας». 3. 4. Καθώς σε παρακάλεσε να παραμείνεις στην Έφεσον όταν επήγαινε Μακεδονίαν, έτσι σε παρακαλώ και τώρα». Και σε παρακάλεσα τότε να παραμείνεις, για να παραγγείλεις μερικούς να μην διδάσκουν διαφορετικά από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ούτε να προσέχουν εις μύθου και εις γενεαλογίας προγόνων ή μυθικών θεών ατελειότους, ε οποίοι προκαλούν ανοφελείς συζητήσει και φιλονικίας μάλλον παρά συντελούν εις την διακονία με την οποία οικονομείται η δια της σωτηρία των διδασκομένων.